Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας από το βιβλίο «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ, ο ησυχαστής και σπηλαιώτης» που συνέγραψε ο γέρον Εφραίμ ο Φιλοθεήτης που εχρημάτισε επί πολλά έτη υποτακτικός του γέροντος Ιωσήφ στην συνέχεια ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους και σπηλαιωτης που συνεγραψε ο γερον Εφρέμ ο φιλοθείτης, που εχρηματισε επι πολλα ετη υποτακτικος του γεροντος ιωσηφ στην συνεχεια ηγουμενος της ιερας μονης φιλοθεου αγιου και τωρα σε μοναστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που ίδρυσε ο ίδιος. Βρισκόμαστε στην εποχή που ο γέρον Ιωσήφ, τότε λαϊκός ακόμη Φραγκίσκος, μαζί με τον πατέρα Αρσένιο, τον συνασκητή του, υπετάγησαν στον γέροντα Εφρέμ, τον επονομαζόμενο Βαρελά. Σαν άγγελοι ζούσαν οι δύο υποτακτικοί για τους γεροντάδες τους. Ετοίμαζαν το φαγητό, καθάριζαν το σπίτι και έκαναν ό,τι χρειάζονταν με χαρά και αγάπη. Μάλιστα προσπαθούσαν διαρκώς να προβλέψουν τις επιθυμίες τους για να τους αναπαύσουν. Τόση ευλάβεια είχαν στα γεροντάκια που τα χείλη τους έσταζαν μέλη. Είναι τα γεροντάκια ο Ιωσήφ και ο Εφραίμ, ο Βαρελάς στους οποίους πήγαν με την ευλογία του γέροντος Δανιήλ, του του. Ούτε πραγματικά τους παιδιά να ήσαν, διότι αυτό σημαίνει υπακοή. Να βγάλεις τον εαυτό σου από το κέντρο και να βάλεις τον Θεό και τον γέροντα. Και δεν άργησαν να δουν τους καρπούς. Χάρης στην υπακοή, όπως ήταν φυσικό, βρήκαν πολλοί άνεση στην προσευχή. Έτσι, από την πύρα του κατενόησε ο Φραγκίσκος, για ποιο λόγο μακαρίζουν οι πατέρες την ευλογημένη υπακοή. Τότε άρχισε να αντιλαμβάνεται τι εννοούν οι πατέρες όταν λένε «Η υποτακτικοί εσωτερικά στα βάθη της ψυχής τους αναπνέουν σαν άκα κανίπια τον Θεό και τον Γέροντα». Και πράγματι καθόλου εκείνη την περίοδο τα δάκρυά του έτρεχαν ασταμάτητα σαν ποτάμι και η καρδιά του φλεγόταν από την αγάπη του Θεού και του πνευματικού του πατρός. Έκτοτε ο Φραγκίσκος έδωσε τα πρωτεία της αρετής στην μακαρία υπακοή. Καμία άλλη αρετή δεν συνιστούσε ως αυτή. Μάλιστα έγραψε χαρακτηριστικά σε κάποιον «Δεν είδα εγώ μεγαλυτέραν ανάπαυσην ως της τελείας υπακοής». Μόλις οι δύο υποτακτικοί τελείωναν τις υποχρεώσει τους είχαν κατόπιν το ελεύθερο να αναζητούν στα σπήλαια ερημίτες προς ωφέλη του. Και πράγματι εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο αυτή την ελευθερία για να ψάξουν σπιθαμί προς σπιθαμί όλα τα σπήλαια και τα καλύβια της περιοχής. Κατά το διάστημα αυτό άρχισαν ο Φραγκίσκος και ο πατήρ Αρσένιος τους μεγάλους αγώνες, αλλά πάντοτε με την ευλογία του γέροντός τους. Ο γερο Εφρέμ, βλέποντας την πολύ του ταπείνωση και τον πύρινο ζήλο του. Τους έδωσε ολοπρόθυμα την ευλογία του να αγωνιστούν όσο δύνανται και σε όποιο πνευματικό αναπάμονται να κάνουν εξομολόγηση. Πάνω από την καλύβα του ήταν μια σπηλίτσα σε πολύ απότομο μέρος. Τόσο απότομη ήταν η πλαγιά που αν γλιστρούσε κάποιος δεν θα έβρισκαν ούτε τα κόκαλά του. Εκεί ασκήτευε ο Φραγκίσκος. Πήγαινε με την ευλογία του γεροεφρέμ και κλεινόταν και έκανε νοερά προσευχή. Καθόταν με τις ώρες και προσευχόταν. Άλλες φορές πήγαινε με τον πατέρα Αρσένιο και ασκήτευαν σε ένα μέρος που το έλεγαν αλικί. Μια φορά πήγαν εκεί και ασκήτεψαν για μια εβδομάδα. Μόλις γύρισαν, τους είπε ο γιώρο Εφρέμ. «Βρε παιδιά, πού ασκητεύετε. Πού πάτε και ασκητεύετε. Πάρτε και μένα να ασκιτέψω; Αλλά αυτός λόγο γύρατος δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Με πολλή προσπάθεια και προσοχή. Πήραν το φιλότιμο γεροντάκι κάτω στη θάλασσα στην απότομη σπηλιά που ασκήτευαν. Πήραν μαζί τους και ένα αγγιστράκι να ψαρέψουν κανένα ψάρι, να του δώσουν να φάει. Αλλά μετά από λίγο λέει το γεροντάκι «Βρε παιδιά, δεν νιώθω καλά, δεν με πάτε πάνω». Και μόλις το ανέβασαν πάνω κατέρευσε από τη γεροντική του αδυναμία. Ο νεαρός δόκιμος Φραγκίσκος αν και κατά βάσην αγράμματος, εν δεν έπαυσε να μελετά τα συγγράμματα των πατέρων για βοήθεια και στηριγμό του. Βέβαια, επειδή τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο του τον περνούσε με ροερά προσευχή, δεν επιδιδόταν σε εξαντλικές μελέτες. Πάντως, δεν έπαυσε να μελετά καθημερινά, διότι χωρίς επίμονον και επίπονο ανάγνωση, δεν θέλεις γνωρίσει την λεπτότητα των λογισμών. Φυσικά η πρώτη του εκλογή ήταν η Αγία Γραφή, ιδίως η Καινή Διαθήκη και η Ψαλμή. Τόσο πολύ διαποτίστηκε ο νους του από τα ψαλμικά νοήματα, που όταν διαβάζει κανείς τις επιστολές του, νιώθει συγγένεια ύφου με τα αγιογραφικά κείμενα. Επίσης το άρεσαν και οι βίοι των Αγίων, που ξεκουράζουν τον νου, γλυκένουν την καρδιά, Εμπλουτίζουν την διάκριση και διεγείρουν τον ζήλο για μεγαλύτερα ασκητικά κατορθώματα. Μάλιστα, έλεγε χαρακτηριστικά πω η βίη των Αγίων είναι σαν ένα καθρέπτη όπου ο καθένα μπορεί να δει τι ελλείψει του. Ενεθυμούντο η υποτακτική του πω σε οποιαδήποτε ανάγκη θα είχε πάντοτε να διηγηθεί κάποιο ωφέλιμο περιστατικό από του βίου των Αγίων που έριχνε φω στην υπόθεση ή στην ανάγκη τους. Επίσης, πολύ μελετούσε τον Αβάδο Ρώθεο, την κλίμακα, τον Ευεργετινό. Την Δεφιλοκαλία την είχε ξεσκονήσει αρκετές φορές. Καμιά φορά διάβαζε και εκκλησιαστική ιστορία και αραιά και πού και το πιδάλιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Βέβαια, είχε τη μεγάλη ευλογία να έχει ως αρωγό στις μελέτες τον Γέροντα Δανήλ. Ακόμα το άρεσαν ιδιαίτερα και οι περιπέτειες ενός προσκυνητού. Μάλιστα όταν αργότερα έγινε ο ίδιος ο συνιστούσε ένθερμα σόλους, όλου, όχι μόνο να το διαβάσουν αυτό το βιβλίο, αλλά και να το δορίζουν και σε άλλου. Πολλοί τον βοήθησαν επίσης τα συγγράμματα και οι επιστολές του Αγίου Νεκταρίου, Μητροπολίου του Πενταπόλεως. Είχε πρωτακούσει γι' αυτόν από τον Γέροντα Δανιήλ, που τον γνώριζε προσωπικά αλλά θα πληροφορήθηκε και πολλά άλλα από τον Γέροντα Ιερόνιμο όταν τον επισκέφθηκε αργότερα στην έγινα. Πράγματι είχε μεγάλη ευλάβεια στον Άγιο Νακτάριο. Εάν όμως υπήρξε ένα βιβλίο που ο Γέροντας Ιωσήφ είχε το σύντροφο σε όλη του τη ζωή, τότε αναμφίβολα αυτό ήταν «Τα ασκητικά του Αβά Ισαάκ του Σύρου». Το βιβλίο αυτό το είχε συχνά κάτω από το μαξιλάρι του, ώστε να είναι από τα πρώτα πράγματα που θα αντίκριζε μόλις ξυπνούσε. Και μάλιστα τόσο πολύ ενστερνίστηκε τις διδασκαλίες του, ώστε όλος ο βίος του γέροντος Ιωσήφ ήταν ένα ζωντανό βιβλίο του αβά Ισαάκ του Σύρου. Όλοι οι αγιορείτες πατέρες χαρακτηρίζονται από απερίγραπτη πίστη, ευλάβεια και αγάπη προς την υπεραγία Θεοτόκου. Επειδή εκείνη έδωσε υποσχέσεις να είναι ηγουμένη, προστάτης, τροφός και μητέρα προς τα σαγιορείτες, γι' αυτό και αυτοί την υπεραγαπούν. Η αγάπη όμως του γέροντος Ιωσήφ από τα αρχαρίτικά του κιόλας χρόνια, μέχρι την κοιμισή του, ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουν την πίστη, την αγάπη και την ευλάβεια που έτρεφε προς την Παναγία μας. Δεν υπήρχε πρόβλημα, δεν υπήρχε πειρασμός, δεν υπήρχε θέμα που να μην το αναθέσει με απόλυτη πίστη στην Θεοτόκο. Τίποτα δεν ανελάμβανε να κάνει, χωρίς προηγουμένω να προσευχηθεί θερμά στην Παναγία μας, διότι πολλές φορές είχε γευθεί την αντίληψή της. Ως εκ τούτου και μόνο που την θυμόταν, ξέσπαγε σε δάκρυα. Συνήθω προσπαθούσε να μην εκδηλώνεται. Γι' αυτό προτιμούσε να πηγαίνει στα παρεκκλήσια μόνος του, διότι όταν έβλεπε την εικόνα της Θεοτόκου έπεφτε μπροστά τη και με ποταμούς δακρύων καταφυλούσε την αγία τη μορφή. Συχνά περνούσαν ώρες ολόκληρες και αυτός παρέμεινε στην ίδια στάση γονατιστός και χύνοντας κρουνούς δακρύων. Γι' αυτό και τελικά τον αξίωσε να κοιμηθεί την ημέρα της δική τη έτσι θα άρεστα ζούσαν οι δύο ασκητές για σχεδόν δύο έτη μακριά από μάταιες κοσμικές ενασχολήσεις. Αλλά ξαφνικά, σαν κεραυνός ενεθρία, συνέβη ένα απρόβλεπτο γεγονός που δίχασε όλον τον ελληνικό ορθόδοξο λαό και αυτό ακόμα το περιβόλι της Παναγίας. Το 1923 η ελληνική κυβέρνησης αποφάσισε για πολιτικούς λόγους να επιβάλει το νέο ημερολόγιο στο ελληνικό κράτος. Φυσικά η Εκκλησία μπορούσε να τηρήσει το παλαιό ημερολόγιο για το λειτουργικό έτος. Όμως, την 10η Μαρτίου 1924, η Ελληνική Αρχιεπισκοπή αποφάσισε να επιβάλλει το διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο και όχι γρηγοριανό, στη λειτουργική ζωή, με την εξαίρεση πως οι περίοδοι του τριοδίου και του Πεντηγοσταρίου θα ρυθμίζονται όπως και πριν. Η καινοτομία αυτή δίχασε το ευσεβές πλήρωμα και δημιούργησε εκκλησιαστικά σχίσματα που ακόμα δεν έχουν επουλωθεί. Το Άγιον Όρος, στεκόμενο μπροστά σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, Έπειτα από επανειλημμένες συνάξεις, με μεγάλη σύνεση επέλεξε την τομη. Συνέχισε να χρησιμοποιεί το παλαιό ημερολόγιο, χωρί όμως να διακόψει την πνευματική επικοινωνία και εξάρτηση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως. Εν μερική μερικοί μοναχοί του Αγιώρου και ένα από τα είκοσι αγιορείτικα μοναστήρια κινούμενοι από υπερβολικό ζήλο, διεφώνησαν με αυτή τη στάση που πήρε η συντριπτική πλειοψηφία των Αγιοριτών Πατέρων. Οι λίγοι διαφωνούντες ονόμασαν τον εαυτόν τους Ζηλωτάς και διέκοψαν την πνευματική τους επικοινωνία με το Πατριαρχείο και το υπόλοιπο Άγιον Όρος. Δεν συμμετείχαν ούτε σε θείες λειτουργίες, ούτε σε συνάξεις. Ιδίω τα Κατουνάκια ήταν ένα από τα θερακέντρα των ζηλωτών. Η συνοδεία του νεαρού Φραγκίσκου, εξαιτίας της άγνοιας των γεροντάδων του και κινούμενοι από πνευματικό ζήλο για την παράδοση των πατέρων, παρασύρθηκαν στις ζηλωτικές παρατάξεις. Φυσικά ο νεαρός δόκιμος ακολούθησε τη γραμμή τους, όμως επειδή οι στάσεις τους ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης του αγάπης για τον Θεό, δεν είχαν φανατισμό. Και όπως θα δούμε κατόπιν, η εξέλιξη των γεγονότων έπεισαν τον γέροντα Ιωσήφ να επιστρέψει στη φρόνιμη στάση του Αγίου Όρους. Στο μεταξύ, οι δύο υποτακτικοί συνέχισαν να ζουν με άδολη προσφορά και μεγάλη άσκηση, κοντά σε εκείνα τα ανεξίκακα και απλά γεροντάκια. Δεν πέρασε πολύ καιρό και ο γέρο Ιωσήφ εκινήθη εν κυρίου. Έτσι έμεινε μόνο ο γερο Εφραίμ. Η εξαιρετική διαγωγή του νεαρού Φραγκίσκου είχε πείσει τον γέρο Εφρέμ πως ο νεαρός αγωνιστής μπορούσε και επίσημα να καταταγεί στο αγγελικό τάγμα των μοναχών. Αλλά επειδή ήσαν ζηλωτέ, η γεροντία της μεγίστης της Λαύρας δίσταζε επί πολύ να δώσει ευλογία. Τελικά όμως η άψογη διαγωγή της συνοδείας έκαμψε τους δισταγμούς. Έτσι σαν ημερομηνία για το δεύτερο του το βάπτισμα ορίστηκε η 31η Αυγούστου του 1925 μέρα Κυριακή μνήμη της καταθέσεως της τιμια ζώνης της Παναγίας μας. Ο Φραγκίσκος εκάρη μεγαλόσχημος μοναχός με το όνομα Ιωσήφ πήρε δηλαδή το όνομα του μεταστάντος γέροντος του και ήταν τότε 28 ετών. Η κουρά του έγινε στο σπήλαιο του Αγίου Θανασίου, μέσα σε κατανικτικό περιβάλλον και πλημμύρα δακρύων, με εφημέριο το πνευματικό παπαευθύμιο που ησύχαζε εκεί. Κοντά του, ασφαλώς, παραστάθηκε και ο σοφότατο γέροντας Δανιήλ, που τόσο τον στήριξε και καθοδήγησε στις αρχές της μοναχικής του πολιτείας. Εν τω μεταξύ αφενός μεν, η μεγίστη εθνική συμφορά με την Μικρασιατική καταστροφή, αφετέρου δε το ημερολογιακό σκάνδαλο είχαν κλονίσει θέμελα όλη τη Ρωμιοσύνη. Αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης κυλιόταν σε επαναστάσεις και ασφαγές. Σαν η κόλαση να άνοιξε το στόμα της, να καταπιεί τον κόσμο όλο. Ο γέροντας Ιωσήφ, φοβούμενος πνευματικά για τους συγγενείς του, έκανε θερμή προσευχή για όλη του την οικογένεια. Μια φορά, ενώ προσήφιε το γονατιστός και μέσα σε πλημμύρα δακρύων ω συνήθω, ξαφνικά όλο του το κελί γέμισε από υπερφυσικό φως. Άνοιξε τα μάτια του και μπροστά του αντίκρισε ένα πυρίμορφο νεανία. Στη μορφή έμοιαζε με νέον άνθρωπο, αλλά ακτινοβολούσε εκτιφλωτικό φως όχι αυτού του κόσμου. Στα χέρια του κρατούσε δύο κοριτσάκια, ένα από κάθε μεριά. Ήταν οι μικρές του αδελφούλες που κοιμήθηκαν σε νηπιακή ηλικία, η Μαρουσό και η Εργίνα. Εκείνη τη στιγμή γυρίζει ο άγγελος στα κοριτσάκια και τα ρωτά. «Αυτός είναι ο αδελφός σας? Τον γνωρίζετε?» Το μεγαλύτερο κοριτσάκι απάντησε. «Τον γνωρίζω, αλλά πολλά έτη πέρασαν από τότε». Και το μικρότερο είπε «Εγώ δεν τον είδα όταν ήμουν στη ζωή». Και ο άγγελος τότε του είπε «Ασπαστείτε τον και να φύγομαι». Και οι δύο αδελφούλες του τον ασπάστηκαν γλυκά-γλυκά και όλος ο τόπος γέμισε άρρητη ευωδία σαν να βρισκόταν κάποιος σε εύοσμο λιμόνα και έφυγαν. Λίγο αργότερα η μητέρα του γέροντος Ιωσήφ γεμάτη ανησυχία και φόβο για τις απανοτές συμφορές έσπευσε να γράψει στο γιο της και να ζητήσει τη συμβουλή του και αυτός κινούμενος από αγάπη και με την ευλογία του γέροντός του της απήντησε ήταν η πρώτη φορά από τότε που έφυγε για το Άγιον Όρος που έγραφε στους συγγενείς του η αγαπημένη μητέρα με τα των αδελφών μου συγγενών και φίλων πάντες χαίρεται εν κυρίω επεπόθουν και εκαταφλέγεται η ψυχή μου στο να μανθάνω περί της υγείας σας ψυχικής και σωματικής. Αλλιεντολή του Κυρίου Λέουσα, «Ο αγαπών πατέρα η μητέρα υπέρε με ο αγαπων πατερα η μητερα υπερ εμε ουκεστη μου αξιος αυτη με αναγκαζει να αλυσμονησω οχι μονο γονεί, αλλα και αυτο ακομη το ιδιο σωμα και ολος ο ερωτας και της ψυχής η αγάπη επιθυμεί να είναι πλέον στραμμένη προς τον Θεό. Τώρα όμως βλέπω την μεγίστην συμφοράν όπου οικολούθησεν εις τον κόσμο και φοβούμενος μήπως απολέσω τα συνεχής αγρυπνίας μου διημάς όπου κάμνω, ειναγκάστην να μεταχειριστώ το εις ανάγκην και νόμου γίνεται και είπα ας παραβολομίαν εντολήν μήπως κερδίσω του ηγαπημένους μου. Ο εμός πόθος, οι καύσεις της καρδίας, ο θείος μου ο οφλογίζοντας πλάχνα μου διαρκώς, είναι πώς να σωθούν ψυχέ, πώς να προσφερθούν εις τον των Ιησούν μας θυσίε λογικέ. Τα γράμματά του, γεμάτα θεϊκή σοφία και άμετρη αγάπη, ταρακούνησαν τις ψυχές των συγγενών του. Για πρώτη φορά άκουγαν τέτοια όμορφα σοφά και βαθιά λόγια. Οι ανορθόγραφε επιστολέ του γέροντος Ιωσήφ αντανακλούσαν όλη την γλυκύτητα και την αγάπη της καρδιάς του τα αποτελέσματα ήσαν άμεσα όλα τα μέλη της οικογένειας διάβασαν και ξαναδιάβασαν τα γράμματά του με ποταμούς δακρύων και μάλιστα η μητέρα του άρχισε να επιθυμεί να γίνει μοναχή όπως έχουμε αναφέρει πάνω από το κελί του Ευαγγελισμού όπου είχαν κοινοβιάσει στην απότομη πλαγιά υπήρχε μια μεγάλη σπηλιά Ακόμα λίγο πιο πάνω και πιο απόμερα, ο γέροντας Ιωσήφ είχε κάνει μία τεχνητή σπηλιά πάνω σε ένα βράχο με σανίδες. Αυτό το δωμάτιο ήταν τόσο μικρό που σχεδόν δεν τον χωρούσε. Είναι ζήτημα αν είχε ένα έως ένα μισό μέτρα μήκο, φάρδος και ύψο. Εκεί πήγαινε ο νεαρός πατήρ Ιωσήφ για να αγωνίζεται περισσότερο την ευχή που χρειάζεται ησυχία. Σύμφωνα με το τυπικό που πήρε από τον Παπαδανίλ το πνευματικό, πήγαινε σε αυτήν την τρύπα, θα την ονομάζαμε, αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα και για έξι ώρες αδολεσχούσε με την νοερά προσευχή και τα δάκρυα χωρίς διακοπή. Μια φορά τα θεοφάνια θα γινόταν αγρυπνία στα κατουνάκια. Ο γέροντας Ιωσήφ βέβαια δεν σύχναζε στις αγρυπνίες και στις πανηγύριες και τούτο διότι κρατούσε μία αυστηρότητα όχι ως ερημή του αλλά ως εγκλίστου. Το ίδιο βράδυ ο πατήρ Ιωσήφ μέσα στη μικρή του σπηλίτσα άρχισε να ασχολείται με την ουρά προσευχή. Κατά τα μεσάνυχτα και εντελώς ξαφνικά γέμισε το μικρό κελάκι του από υπέραμπο φως και ασφαλώς όχι σαν το φως της ημέρας που βλέπουμε. Αυξήθηκε δε το φως τόσο πολύ ο Αυτός βγήκε από τον εαυτό του και αισθανόταν ότι δεν φοράει σώμα. Παρουσιάστηκαν δε ταυτόχρονα μπροστά του τρία παιδάκια έως δέκα ετών το καθένα. Είχαν το ίδιο ανάστημα, την ίδια μορφή, την ίδια ενδυμασία και το ίδιο πρόσωπο στην ευμορφία και ωραιότητα. Ήσαν άγγελοι Κυρίου και ο πατήριο Ιωσήφ όλο εξτατικός εθαύμαζε τη θεωρία τους. Αυτά ακουβώντα το ένα στο έτερο τον υβλόγουν και τα τρία μαζί όπως ευλογεί ο ιωρέα. Και πήγαιναν και ήρχοντο και μελωδικός έψαλον. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε τον πλησίαζαν. Χριστόν ενεδίσαστε αλληλούια γύριζαν προς τα πίσω χωρίς να στρέφουν τα νότα τους. Αυτό το έκαναν τρεις φορές. Αυτός δεν διαλογίζετον. Πού έμαθαν τόσο μικρά να ψάχνουν, τόσο ωραία και να ευλογούν. Χωρίς να έλθει στο νου του ότι στο Άγιο Όρος δεν υπάρχουν τόσο μικρά και τόσο ωραία παιδάκια. Έπειτα έγινε πάλι σκότος και έφυγαν τα παιδάκια όπως ήλθαν. Και ο πατήριο Ιωσήφ έμεινε έκθαμβος. Και οι μέρες περνούσαν χωρίς να διαλυθεί η χαρά και να εξαλειφθεί το γεγονός από τη μνήμη του. Όταν αργότερα ρωτήθηκε ο γέροντας τι σκεφτόταν σε τέτοιες στιγμές, μας απάντησε ότι δεν υπάρχουν σκέψεις όταν ο νους εχμαλωτιστεί από θεωρία, αφού καταλάμπεται από τη χάρη και δεν ενεργεί τίποτε δικό του. Μόνο ένιωθε ό,τι ήταν σε μια τρισευλογημένη κατάσταση. Μετά από αυτή την οπτασία, η χάρη τη ευχή πλήθυνε και κατά αναλογία και ο πόθος της ησυχία. Ο νους του νεαρού ασκητού δεν εισχολεί το με τίποτε το γηϊνό. Παράλληλα όμω πλήθυναν και οι διάφοροι πειρασμοί και ο γέροντας Ιωσήφ με τον πατέρα Σένιο δεν άντεχαν πλέον τα προβλήματα που υπήρχαν εκεί. Οι τριγύρο πατέρες κάθε τόσο τους έστερναν σε αγκαρίες, πράγμα που χαλούσε το πρόγραμμά τους και τους εμπόδιζε στην ησυχαστική του ζωή. Ο γερο Εφρέμ ήταν απλός άνθρωπος και παρόλο που και σε αυτόν δεν άρεσε ό,τι συνέβαινε, εντούτης ντρεπόταν να αρνηθεί του πατέρες. Έτσι, έστελνε τους νεαρούς υποτακτικούς του όπου ζητούσαν οι γύρω πατέρες. Άλλο πρόβλημα που χαλούσε την ησυχία τους ήταν μια παλιά συνήθεια όλων των γύρω πατέρων να περνούν, χάριν συντομίας, μέσα από την αυλή τη καλύβης τους όταν ήθελαν να πάνε στα κατουνάκια. Επιπλέον τους εμπόδιζαν από την ησυχία οι διά Αγγινιές, όταν πλησίαζε κάποια πανήγυρης. Ο γέροντας Ιωσήφ έκανε υπομονή για επτά χρόνια σε αυτές τις καταστάσεις, αλλά μετά την οπτασία των τριών αγγέλων δεν άντεχε πλέον τους περισπασμούς. Η καρδιά του φλεγόταν για μόνοση και ησυχία. Εκτός από αυτά, το εργόχυρο της βαρελοποιίας του δημιουργούσε φασαρίες. Δυστυχώ ο καθένα τιμόταν να φτιάξει τα βαρέλια του λίγο πριν τον μουστο και επειδή ο γερο Εφρέμ ήταν άριστος βαρελάς όλοι σε αυτόν έτρεχαν έτσι έπεφταν όλοι μαζί γύρω πατέρα πάνω του και τον βίαζαν να τελειώνει το συντομότερο τα βαρέλια τους διότι τα είχαν άμεση ανάγκη ο γερο Εφρέμ, από το πολύ φιλότιμο που τον διέκρινε δεν αρνιόταν αλλά κόντευε να πάθει υπερκόπωση διότι αναγκαστικά δούλευε μέρα νύχτα Εκτός τούτων, Ποτέ δεν ζητούσε χρήματα από κανέναν για την εργασία του. Και έτσι πολλοί εκμεταλλεύονταν την καλοσύνη του και του έδιναν ελάχιστα χρήματα για τον κόπο του. Αλλά το κακό είχε παραγίνει. Ακόμα και οι κοσμικοί τον είχαν μάθει και τον εκμεταλλεύονταν και αυτοί. Του έδιναν για εργασία χιλίων δραχμών τη τότε εποχή, 50 έω εκατό δραχμέ, και με ύφο τον ερωτούσαν. Φθάνει γεροεφρέμ, Φθάνει, φθάνει παιδί μου έλεγε τροπαλά εκείνο. Φυσικά οι νεαροί υποτακτικοί δεν μπορούσαν να ανεχθούν να βλέπουν το γέροντά τους να σκοτώνεται στη δουλειά μέρα νύχτα βάρος, μάλιστα των μοναχικών του καθηκόντων και να τον εκμεταλλεύονται οι άλλοι. Για όλους αυτούς τους λόγους άρχισαν να σκέπτονται μήπως έπρεπε να μετακομίσουν σε πιο ισχο μέρος. Μια ημέρα λοιπόν ο γέροντας Ιωσήφ φώναξε τον πατέρα Αρσένια και του λέει το εργόχειρο αυτό εκτός του ότι μα χαρά την ησυχία γίνεται αιτία να κινδυνεύει ο γέροντάς μας από υπερκόπωση εξαιτίας του πολλού φιλότιμου που τον διακρίνει. Ας κάνουμε πρώτα προσευχή πατέρα Αρσένια και κατόπιν να τον ερωτήσουμε αν συμφωνεί να αναχωρήσουμε μαζί του για ησυχαστικότερο τόπο. Πράγματι έτσι και έκαναν. Μετά την προσευχή Είπαν το λογισμό τους στο γέροντα και εκείνος τόσο χάρηκε που ένιωσε σαν να τον έβγαλε ο Θεός από το αδιέξοδο. Με πολύ χαρά δέχτηκε την πρόταση και τους παρεκίνησε να ψάξουν για ησυχαστικότερη περιοχή. Εδώ όμως αγαπητοί ακροατές θα σταματήσουμε την ε, ανάγνωσή μας τελειώνοντας την σημερινή εκπομπή. Και θα την συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την επόμενη με κεφάλαιο στον Άγιο Βασίλιο, εννοώντα την ησυχαστικότατη σκήτη του Μεγάλου βασιλιού, που βρίσκεται μεταξύ κατουνακίων και καυσοκαλυβίων αλλά σε μέρος δυσπρόσιτο και απρόσιτο και σχεδόν μη ορατό από πολλά σημεία